Ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Σήμερα Πέμπτη είναι η γιορτή του πατέρα. Χτε όλη την ημέρα είχαμε ετοιμασίε. Η μητέρα καθάριζε και συγύριζε το σπίτι. Από το μεσημέρι μαγείρευε φαγητά και έφτιαχνε γλυκά. Η κουζίνα μύριζε ωραία. Κρέα με πατάτε στο φούρνο, μακαρόνια με σάλτσα, τυρόπιτα. Ένα ταψί με πακλαβά ήταν έτοιμο για τον φούρνο. Εγώ και οι αδελφοί μου κάναμε τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, παραγορά τη γειτονιά μα. Έχουν προσφορές σήμερα στα κρέατα και στα κοτόπουλα. Δεν θέλουμε. Η μαμά ψωνίζει κρέας από το κρεοπωλείο. Θέλουμε αυγά, αλεύρι, βούτυρο και λάδι. Ναι, λάδι για το τηγάνι και λάδι για τη σαλάτα. Να, εκεί δεξιά είναι τα ράφια με το λάδι. Στο ράφι αριστερά είναι και το αλεύρι. Θέλουμε τυριά. Ναι, θέλουμε. Πού να είναι. Νομίζω πίσω από το διάδρομο είναι το ψυγείο με τα τυριά και τα αλλαντικά. Εγώ τρέχω στο ψυγείο. Εσύ πήγαινε για τα αυγά και τα άλλα ψώνια. Γιατί είναι αργά. Ναι, να τελειώνουμε. Γυρίζαμε για ψώνια όλη μέρα σήμερα. Τι θέλετε? Σας παρακαλώ. Θέλω ένα κιλό φέτα, μισό κιλό τυρί για μακαρόνια και 20 φέτε σαλάμι. Τι άλλο θέλετε? Μισό κιλό γιαούρτι για τζατζίκι. Γρήγορα στο ταμείο παρακαλώ γιατί κλείνουμε. Η ταμείας περιμένει. Τι ώρα κλείνεται ακριβώ. Σε πέντε λεπτά. Στις 8:30.